Αν στο, στη Σύνοδο Κορυφή τη uh, 22η Ιουνίου θα πάει με γραβάτα ή έστω θα φύγει με γραβάτα, το σημαντικό είναι να φύγω με φέση. <laughs> <laughs> Και ο oh, suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé, nu dans un lac du Connemara. Jeune Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique. Marine a dit oui. Και ο Βράδο Μαντιγόρν αφήγω ma φέση. Σίγουρο είναι ότι θα φύγει με θέση. Δεν το είπε έτσι. Είπε το σημαντικό είναι να μην φύγω με θέση. Αλλά κόψαμε το να μείνει για να το φέρουμε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τα κάνουμε εμεί αυτά κάθε μέρα, επί δέκα φορέ τη μέρα τουλάχιστον, τέτοιου τύπου μοντάζ. Και ξέρετε όλοι πια, νομίζω όλοι, ότι τα μοντάζ περιγράφουν την πραγματικότητα και όχι αυτά που λένε κυρίω εδώ οι τελευταίοι κυβερνώντε με τι μεγαλοστομίε και τι συνεχεί αισιοδοξίε του στου πολλού σταθμού. Όπω λέγαμε και πριν, έχουμε αρχίσει από τι 12.30. Είχαμε εδώ, δεν ήταν ο Καμπουράκη, ήταν ο Αποστόλη, ήταν και ο Νίκο Ομπογιόπουλο. Μα φορτώθηκε, οπότε έπρεπε κάτι να κάνουμε. Και τα λέγαμε από πριν, τα συνεχίζουμε και τώρα στην κανονική, καθαρή από ξένου ελληνοφρένεια. Η ελληνοφρένεια είναι ελληνική. Δεν χρειάζεται να έρχονται ξένοι. Γι' αυτό το 1-2 το τηρούμε και το κρατάμε όσο γίνεται πιο καθαρό. Το γαλλικό τραγουδάκι είναι ότι πρέπει για όλα αυτά που γίνονται σήμερα, δεύτερη μέρα του καλοκαιριού του 2017 και απομένουν 13 μέρες από το περίφημο Eurogroup όπου θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά σε ένα κρίσιμο Eurogroup το χρέος και έχουν επενδύσει πάρα πολλά ετούτοι αλλά ο Σόιμπλε στυλώνει τα πόδια και παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες αυτό το κακοπεγμένο και πεγμένο. Έργο για άλλη μια φορά χτες ο Πρωθυπουργός και πάει σε Υπουργείο μίλησε εκεί, είπε αυτό για το το περίφημο αλλά αποκάλυψε και το πώ ξεδιπλώνει την πολιτική του. Το κριτήριο για τη δική μας κυβέρνηση είναι το αν θα εξυπηρετηθούν συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, μεγάλων ή μικρών το αν θα παραχθεί όφελο οικονομικό ή πολιτικό για κάποιου λίγου. Το αν θα παραχθεί Όφελος οικονομικό Ή πολιτικό για κάποιους λίγους Αυτό είναι αλήθεια Είναι αληθινό Για λίγους γίνονται όλα Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα Γενικότερα Αλλά και σε αυτή τη χώρα Για τους πολλούς Ξέρετε ακριβώ τι έχει συμβεί. Το κάνει και τούτη η κυβέρνηση, το έκαναν και οι προηγούμενε με μια μοναδική συνέπεια. Μια παλιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα μιλούσε για τι κότε. Όμω, επειδή ήταν υποψήφιο πρωθυπουργό, δεν μπορούσε να το πει κότε. Το περιέγραψε με το δικό του τρόπο. Είναι σαν να ακούγεται σήμερα. Και αυτοί που μα κυβερνάνε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δέχονται εντολέ. Να παριστάνουν του λέοντε ότι τα χαρδιαπραγματεύονται. και να προχωρούν σε άτακτες υποχωρήσεις, μετατρεπόμενοι συνήθω σε όρνιθες απολέοντες ψηφίζοντας υπό το κράτο της απειλής όλες τις επιταγές που έχουν ζητηθεί τις καταστροφικές αυτές επιταγές στη Βουλή. Και ευθύνη έχουν και οι βουλευτές που ψηφίζουν, ευθύνη όμως έχουμε και όλοι εμείς που θα βρεθούμε στην Κάλπη. <σ commotion> rire du silence la va car mamá au dit que la vie c'est une folie que la folie se galpi Όποτε βρισκόμαστε στην κάλπη. Πολύ καλά τα λέει εδώ για τα λιοντάρια που ξαφνικά γίνονται όρνιθες κότες δηλαδή, δεν ήθελα να πει κότε, Αλλά αυτό το κατήγγειλε για τους προηγούμενους το έχουμε δει να το κάνουν και τούτοι εδώ. Άρα τα όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα εγχειρίδιο, μένουν εκεί λόγια μεγάλων ανδρών, μεγάλου ανδρός. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίσταση από εδώ και πέρα Έτσι γιατί έχει πει τα πάντα για όλες τις περιπτώσεις και τα υπέρ και τα κατά τα χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ ανάλογα γιατί αυτό είναι αριστερός έτσι όπως οι ίδιοι αποκαλούν και περιγράφουν την αριστερά και όσοι δεν είσαστε αριστεροί χάνετε Εσύ είσαι αριστερός Εσύ, εσύ, εσύ, όχι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 Γίνε τώρα σύντροφος Μπες τώρα στο γίνεκαισυαριστερός.gr και στο αριστερείτουκόλου.gr Με κάθε νέα εγγραφή δώρο ένας δερματώδετος τόμος του Τετάρτου Μνημονίου υπογεγραμμένος από τον Αλέκο Φλαμπουράρι Γίνε τώρα σύντροφος ή τώρα και εσύ αριστερός είναι οι προτροπές, ακούσατε τις διευθύνσεις σπεύσατε, μην χαζεύετε γιατί δεν είστε αριστεροί χάνετε πάρα πολλά, το καταλα Κάθε ένα κυρίω σε επίπεδο αναλύσεων, σε επίπεδο τρόπου ζωής, σε επίπεδο ευκολοπιστίας, σε επίπεδο χαζοχαρούμενίασης, εμ, αποχαύνωσης, μπορούν να μπουν και άλλες λέξεις στην σειρά. Ένας αριστερός. Τα βάζει με διάφορου, λογικό είναι. Δίνει μάχε. Βλέπετε τι μάχε δίνουν, κάνει κολοτούμπε γιατί προσόν του αριστερού είναι να είναι ευλίγιστο, αυτού του τύπου αριστερά, σαν αυτή που βλέπουμε και συζητάμε, να είναι ευλίγιστο, να μπορεί να ανεβοκατεύει, ανάλογα να κινηθεί, να περάσει πάνω, κάτω από τον πύχη, ανάλογα. Ένα τέτοιο λοιπόν αριστερό, τον νούμερο ένα εχθρό αυτή τη στιγμή τη χώρα, που είναι ο Σόιμπλετ, όπω τον αποκαλούν ίδιοι, μπορεί να τον χαρακτηρίσει και έναν αντίπαλο εντό εισαγωγικών. Και στις, 22 του Μάη, και στις 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω, είναι ρεαλιστικό στόχος, θα έχουμε και τη συνολική συμφωνία που αφορά το χρέος. Αμέσως μετά βρισκόμαστε σε ένα άλλο... Δεν έχουμε πριν από τις γερμανικές εκλογές. Γιατί οι ]Yeah, πισ... permet... περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Σόιμπλε κάνει τις καθυστερήσεις για να αποφύγει τη συμφωνία αυτή πριν από τις εκλογές. Τέλος, ο Σόιμπλε είναι πολύ σοβαρός και σεβαστός. Πολιτικό και αντίπαλο εντό αγωγικών, αντίπαλο εντό αγωγικών, εντό αγωγικών, αλλά δεν παίζει μόνο του. Είπαλος εντός εισαγωγικών, αλλά δεν παίζει μόνος του. Θα τον χορέψουμε στο ταψί. Είμαστε 13 μέρες πριν αναγκαστεί ο Σόιμπλε να κάνει την κολοτούμπα. Βλέπετε πόσο το μεθοδεύουμε και γενικότερα στον πλανήτη. Υπάρχει μια αναταραχή. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει τη μάχη της και πάει να τον στριμώξει για άλλη μια φορά. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν, τα λέμε και τώρα. Το στρατοπεδάρχη μας, τον στρατοπεδάρχη μας, προσπαθούμε να τον φέρουμε στα μέτρα μα. Από τη ματωμένη και περήφανη γειτονιά τη Κεσαριανής Εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία <Ρι> Το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια <Ρι> Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας Κάνουμε το καθήκον μας προς τον γερμανό στρατοπαιδάρχη. Encore, de de Kramuel, pluies, soleil, de Κάνουμε το καθήκον μας προς τον γερμανό στρατοπαιδάρχη. Encore, nager, Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Εδώ μιλούσε για κάτι εντελώ ξένο από τον ίδιο και το συνεπή αγωνιστεί ο Γερμανός Στρατοπεδάρχη από την περίφημη δεύτερη επίσκεψη στην Κεσαριανή. Δεν ξέρω αν θα τριτώσει το κακό, θα βρει μια φορμή, θα πάει για να κλείσει και αυτό ο κύκλο. Τώρα, άμα φέρει κανένα άλλο μνημόνιο, κάπου εκεί θα χρειάζεται μια επίσκεψη στην Κεσαριανή. Χθε είχαμε την κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στα Χανιά, την παρακολουθήσαμε, κανάλια, live σύνδεση, κάποια στιγμή. Μπροστά στο Φέρετρο ήρθαν εκεί οι λιράριδες, οι κριτικοί, Έπαιξαν τις μαντινάδες όπως συνηθίζεται με πολλούς στίχους για τον κλειπόντα, για τον ηγέτη, για τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή εκεί που τραγουδούσανε ξέφυγε λίγο η μαντινάδα και πήγε και στην εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού ήταν μέσα στους στίχους, Ε, φάνηκε η κάμερα έδειξε και το πρόσωπο του ίδιου του Κυριάκου Και τη στιγμή δεν νομίζω από ό,τι κατάλαβε εγώ Να το πολυχάρει και όλο αυτό που συνέβη Γιατί θα μπορούσε κάποιος να το κατηγορήσει Και ω εκποίηση του όλου γεγονότος Σας ακούσουμε όμως το απόσπασμα Αφού πριν να σε κάτεβάσουνε στο νέο σπιτικό σου Στο νέο σπιτικό σου Τάζουμε Να κάνω με το γιο. Γελιοποιείται έτσι μια πολύ σημαντική και η ιδιαίτερο σοβαρή και ιδιαίτερη στιγμή Γελιοποιείται άνετα Εμπασπεριτός συνέβη Έχει μια αξία και τα χειροκροτήματα από κάτω δείχνουν κάτι Αυτά συνέβησαν χτάες, αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα, ε, με αυτά καταγινόμαστε εμείς εδώ. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει με χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε και για την προηγούμενη ώρα και για την τωρινή ώρα. Εσέμες μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και γενικώ είναι καλό να είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή, το λέμε. Δεν το καταφέρνουμε πάντα ή δεν το καταφέρνουμε όλοι στον ίδιο βαθμό. Αλλά, καμιά φορά, αυτή η αισιοδοξία μπορεί να οδηγήσει και σε χαζοχαρ, χαζοχαρούμενε εικόνε και καταστάσει. Θα ακούσουμε εδώ αρκετέ διαβεβαιώσει αυτό το δείχνο του Άλεξη Τσίπρα για το κυνήγι που κάνει στο χρέο και στην σιγουριά του ότι όλα πάνε καλά. Ενώ όλοι βλέπουμε ότι όλα πάνε χειρότερα. Διανύουμε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχω πλήρη αισιοδοξία ότι τα δύσκολα τελειώνουν. Δεν ξέρω αν είναι μια καταμάχητη διέστηση. Πιστεύω ότι η διέξοδο είναι πλέον ορατή. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο μια χώρα που έχει κάνει τόσο σκληρή προσαρμογή που έχει υποστεί μια τόσο μεγάλη ζημιά και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο οι πολίτε τη. Δικαιούνται μια δίκαιη ρύθμιση στο χρέο. Τότε για κύρια μάχη είναι αυτή για την οποία μιλάμε εδώ και 4-5 χρόνια. Η μάχη για την αναγκαία αναδιάρθρωση, για την αναγκαία απομείωση του ελληνικού χρέου που είναι ο μεγάλο βραχνά. Ένα χρέο που κάποιοι μα έλεγαν ότι είναι βιώσιμο και τώρα καταφέραμε όχι να συζητείτε το αν θα γίνει η απομείωση, αλλά σε ποιο βάθο και σε ποια έκταση θα γίνει αυτή η απομείωση. Η απόφαση του Eurogroup τη 24η του Μάη θεσμοθετεί και έναν κόφτη χρέου. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Για μια επιτυχία. ήδη μετά την απόφασή μας για δημοψήφισμα έπεσαν στο τραπέζι καλύτερες προτάσεις για το χρέος οι συζητήσεις για το χρέος θα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου μαίου. και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι αυτή η αισιοδοξία θα επαληθευτεί <Τι> un coup de mainheur que pour les indomma ça est comme excellences encore que le jour il est tout près vous laisser l'enferrons la paix autour de la croix la oh on sait tout le prix de la guerre η ελληνική κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν κυβερνά παριστάνει ότι κυβερνά ακολουθεί πιστά τη γραμμή ό,τι πουν οι δανειστές μας On croit des et de au rythme des pluies et du soleil. pas des chevaux. On y croit encore au monstre des lacs qu'on voit nager. Certains soirs et replonger pour l'éternité. Ελαντοροτίσω αν στο στις ημέρες το κοριφής της 2019 συνήθως θα πάει με γραβάτα ή Ήρθε με φέση. Θα μπορούσε κάποιο να του το έλεγε. Αλλά δεν του το είπε κανεί από του δημοσιογράφου γιατί γέλασαν με το χωρατό. Χωρατό λέει και ο Σπύριτζη που ακολουθεί. Κύριε. Θέλετε να σα πω, τι έχει δείξει η πολύ σύντομη ιστορία των τελευταίων δύο χρόνων, ναι, για Έχει δείξει ότι σε τέτοια περίπτωση υποχωρεί η κυβέρνηση. Γιατί η κατάσταση οικονομικά είναι δύσκολη για τη χώρα και προκειμένου η χώρα να βρεθεί με το ένα ή δύο πόδια έξω από την Ευρωζώνη και σε δύσκολη θέση να κηρύξει πτώχευση κλπ. Δέχεται από μνημόνιο σε μνημόνιο να Μου αρέσει. αρέσει που τα δύο χρόνια από τα προηγούμενα που, προηγου... <laughs> που Δεν τα <υποχωρούσε laughs> Αναφέρομαι στα δικά σα στα, στα μα δύο χρόνια σταμάτησε η χώρα να διαπραγμάτευση Τέλος, και να σου τα, τα αποδίδετε στο τέλο. Όχι, όχι, όχι, κάνετε λάθο. Με αυξημένο πακέτο μετά. Άλτε πολύ μεγάλο λάθο. Μα εννοείται κανεί λάθο Τσαπανίδου και δίκαιο έχει ο Σπίρτζη. Μα μιλάει χωρί στοιχεία. Λέει κάτι αστήρικτο. Ισχύει, είναι δυνατόν να ισχύει αυτό που λέει Τσαπανίδου, ότι τα αποδέχεται όλη αυτή η κυβέρνηση. Το έχει κανεί δει, μπορεί κάποιο να το πιστοποιήσει όλο αυτό. Δεν βλέπει τι ακριβώ, τι αναγκάζουμε να κάνουν οι δανειστέ που του έχουμε εδώ και δύο χρόνια με χάπια καθημερινά και κάθε μέρα αναγκάζονται. να φέρνουν άλλα πακέτα προς την ελληνική κυβέρνηση. Ε, υπερβολικός και ωραίος πάντα ο Χρήστος Σπίρτζης, φανατικός του Ανδρέα Παπανδρέου που είχε πει και του Αλέξη Τσίπρα. Χωρατό ήταν αυτό που είπε, Χώρα τζις και ο Λαός. Καταρχήν συγχωρεμένος ο Κωνστανήσου Μητσοτάκης, ναι, ναι. ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως, ο λίγο ε, έχει τη χάρη, ο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος έχει το επίθετο, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη χάρη του επίτημου. Ο Επίτιμος γράφτηκε με χρυσά γράμματα, ο, ο, μετά από πολλά πολλά χρόνια όταν θα φύγει ο Αλέξης θα γραφτεί με μαλαματένια γράμματα.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 Τη Ζατινή Αυτοκρατορία, όταν το πήρε πια ο Χιμέτο Β', δεν είχε υπομείνει τίποτε. Από τι διομολογήσει, ιδιωτικοποιήσει, αποκρατικοποιήσει είχαν δώσει το πέραν στου Γενοβέζου, είχαν δώσει το πλόημο, είχαν δώσει όλου του εμπορευματικού αθμού. Οι δυνατοί είχαν καταρριμάξει τι επαρχίε. Μέχρι που οι επαρχίε και οι λαοί του πηγαίνανε ενθουσιώδει στου Τούρκου. Αυτό το πράγμα το ακολουθούμε κι εμεί μια χαρά. Και εγώ να σου πω τη φιλοσοφία μου όπω όλοι οι Έλληνε του επέρδουν. Καλά, η άλλη κυρία που έβαλε σήμερα που σου λέγει τον Σαρβαϊδό. Πραγματικά ρε φιλεψηφίζει αυτό ο άνθρωπο με αυτό το AQ και διαλέγει τι τύχε μα. Μα μεγαλώνει και παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Μεγαλώνει και παιδιά, ναι. Όσο και το Σαρβαϊδό, μα έχουν ζαλίσει τα αρχήρια επειδή το βλέπουν τα 15 χρόνια, 16 χρόνια και, και αυτό που λέει στο χωριό μου εδώ, ο κόσμο χαίρεται και το που μπ... χτενίζεται, έτσι δεν είναι στο χωριό μου. Απλά εκεί είναι χτένιστα. Ακριβώ <laughs> <laughs> και λίγο άπλυτα. Και ένα δεύτερο ρε αποστολή, άκουσε με λίγο να την. Από παλιά, όχι τώρα, πρέπει με σπάσουν ένα σκάδαλα, τον παπατονίου και έλεγα τι λαμόγια είναι αυτό. Από χίλια μέτρα κάνει πάμπι φάτσα Ο λαό μα, ο κόσμο, δεν έχει λίγο αυτό που λέμε δεν είναι λίγο φυσιογνωμιστής, να κόψει έναν άνθρωπο από τη φάτσα. Το μάτι, το μάτι, το μάτι λέει την αλήθεια, φαίνεται το μάτι. Ο Τσοχατζόπουλο, ο Άκη, αυτά τα λαμόγια κάνανε από χίλια μέτρα πάμπι ότι είναι λαμόγια. Και μου, μου κάνει εντύπωση ο κόσμο δεν το μόνο εγώ, το βλέπα και 5-10 τελο πάντων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Να σου πω προχθέ που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μουτσοτάκη, για κάποιο λόγο μου ήρθε ένα συνειδημό στο μυαλό. Θυμάμαι από την κηδεία τη Θάτσερ ένα πανό που έλεγε Rotting hell you bitch. <σομίως> άλλο το ένα, άλλο το άλλο βέβαια, εδώ δεν συνδέεται το ένα. Το άλλο να το πούμε αυτό. Όχι, όχι, δεν τα συνδέω, έτσι μου ήρθε. <σομίως> ναι, ναι, κατάλαβα. Μια και λέμε για θανατικά, σωστό. Ναι, λοιπόν, το ψάχνω λοιπόν. λοιπόν, λέω, κάθε να το βρω αυτό το... τέτοιο παιδί μου. Καλά θυμάμαι. Ξέρω, να να δεχθώ τη μνήμη μου. Ψάχνοντα λοιπόν στο Ιντερνετ και έγραψα κηδεία Θάτσερ πανό, ξέρω εγώ, εικόνε. Μου έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο τη Αυγή. Άκου τώρα. Άκου να δείξω τώρα πράγματα. Ε, δεν είναι λίγο περίεργα αυτά. Αν δεν ψεκάζουν εμά, ψεκάζουν το ίντερνετ. Όχι, και αν δεν μα ψεκάζουν, να μα ψεκάσουν επιγόντω. Δεν ο... πάει καλά, αλλιώ, παιδιά, επιγόντω ψεκάσμα. Μ μα -μα θέλω να σου πω, θέλω να μα ψεκάζουν. Δηλαδή, αν δεν μα ψεκάζουν και είμαστε τόσο μαλακεί από μόνοι μα, τώρα αυτό είναι το ανισχυτικό. <Συγνώμη> On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager. Certains soirs d'été, et replongés pour l'éternité. Selon toi, Roti, so ans, tu t'es signé au taux de corréfice des 22e édition. Il va pas y mettre gravata, il est où, il va fuir, il met gravata. M. fesses. Και το άλλο αστείο είναι με τη θηλιά, την περίφημη θηλιά, την οποία δεν θα τη φοράει ο ίδιος. Έχει ήδη περαστεί εδώ και χρόνια, όχι από τον ίδιον η αλήθεια, απλά και ο ίδιος δεν την έλυσε, την έσφιξε λίγο περισσότερο στο λαιμό του περήφανου, κατά τα άλλα, πια άλλα τώρα, ελληνικού λαού. Έχουμε 2 Ιουνίου, εδώ έχει έτσι μια ψιλογιακάδα βλέπω τώρα έκτακτο δελτίο της μετρολογικής υπηρεσίας για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Βόρεια Ελλάδα λέει μέχρι στιγμής ε, βροχές, χαλάζια και όλα τα υπόλοιπα μια χαρά όπως και όλος ο Μάιος Συνεχίζεται το καλοκαίρι για τη Βόρεια Ελλάδα Όχι για τη Νότια ακόμα Έχει βγει παρόλα αυτά το έκτακτο δελτίο ε, Ο Αύγουστος Ο Φετινό δεν ξέρω πως θα είναι Ο επόμενος όμως θα είναι μοναδικός Γιατί βγαίνουμε από το Μνημόνιο Το έχει πει ο Ζαχαριάδης, το έχει πει Θεανό Φωτίου, Το έχει πει Καρακόστα Το έχει πει Κουμνιώτη τέτοια πράγματα, πάμε να, να δούμε τι μα συμβαίνει σήμερα Α πάμε να δούμε, σήμερα. να δούμε λοιπόν εάν αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί πράγματι να βγάλει σε 16 μήνες τη χώρα από τα μνημόνια mm -hmm. 16 μήνες μήνανε 16, Α, μήνες, 16 μήνες. μήνες βγαίνουν τα 16 μήνες... μήνες θα βγούμε από το μνημόνιο που υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο Με και, τις και θα βγούμε Χριστός Ανέστη Ανάσταση παιδιά. Τελειώσατε τα ψέματα. Φιλάτε, είμαστε πλούσιοι. Σε 16 μήνες είναι το 18 τον Αύγουστο. Ο το Αβγουστο σε λούζονταν. Λούζοντα στην αστροφέγια. Είναι το 18 τον Αύγουστο. Και από τα γένια του έσταζαν. Αστραγγεντιά.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 Αχαπητή κυρία Καρακώστα Είναι δύσκολα τα πράγματα έτσι Ξέρετε πάρα πολύ καλά Ότι και ευτυχώ έχω να πω Ότι ο Αύγουστος του 18 Δεν απέχει πάρα πολύ Το έχουν πει τρεις μέχρι στιγμή Και κάνουν και την αντίστροφη μέτρηση Παρακαλούμε τα υπόλοιπα στελέχη της αριστερά, Της πρόοδου, ανελίτες Και λυπεί όποτε βγαίνουν να κάνουν και αυτή την αντίστροφη μέτρηση ώστε να εμπλουτίσουμε το ηχητικό. Είπε έχει μια ιστορική αξία, πρέπει να ξέρουμε να μετράμε αντίστροφα μέχρι του χρόνου των Αύγουστο που σε ένα μεγάλο πάρτι σε κάποια παραλία θα ανακοινώσει ο Αλέξη ότι τελειώσαμε τα μνημόνια. Άρα ξαναρχίζει η ευτυχία, η ευμάρεια σε αυτόν τον τόπο αυτά του χρόνου γιατί τώρα ο λαός ανυπομονεί.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 es para que se quede vigilado por ecoala sin exceto más Αναρωτιόμουν αν ήμουν από τσιρίκοδα με ιδέε. Τόκοψα το τον Λουλού. Εντάξει, μεγαλώνει και εσύ. Α σου πω, αναρωτιόμουν με τον πατέρα μου. Ρε, ο παπά του λέγανε πολιτικό τι είναι. Λέει, αγόρι μου, για να γίνει πολιτικό πρέπει να μπορεί να γλύψει εκεί που φτύνει, α πούμε. Και όλα αυτά με αφορμή των Άδων. Τι έλεγε τόσα χρόνια για την οικογένεια Μητσοτάκη και τέτοια. Τώρα λυπούνται, ρε, φίλε, ξέρει κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι λυπήθηκα, να πούμε για το συμβάστο παπαδί ούτε για το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό που με εξοργίζει, φίλε, ότι με έχουν φτάσει στο επίπεδο να το χαρώ κιόλα. Μα έχουν να κάνει απάνθρωπο. Πα... Έτσι. Συνηθίσει το πρόσωπο του τέρατος Μαγικά λόγια έτσι Χατζηδάκης Μαγικά λόγια Όχι όχι αποστόλης Ρε άντε Χατζηδάκης το είχε πει πρώτο Α δεν ξέρω εγώ το λέω τώρα Ποιος είπε α, πρώτος Σιγά και ο Αδάμ είχε πει πρώτος Καλημέρα Τι να ένα λέμε καλημέρα Επειδή το πει Αδάμ πρώτος <Τι> Γεια σου όμορφε. Αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ε, oh. Το λέω και εγώ σε αυτά. Ποιο κάλεσε συστράτευση ο τσίπρα, όλου μα. Του βιομηχανου, μήπω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν καθώς ξέρω τι κάνει που... πολύ παρέμει κάτι βιομηχανό του τελευταία. Αν το προάκουστα, είπε και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατεθείτε όλοι. Είναι στον πρώτο ελληνικό. Εντάξει, τώρα και εσύ μόνοι τώρα. Έχει αν ανακρίνωμε, να το κλείνω πολιτικά. περιτέβει Εντάξει μπορεί. Ε, θα το διάβαζε για την καταδίκη τριών με τον Γιυμνασίου στο έθνη 80 ώρες, Α, μόνο τρει, ήταν νομίζω περισσότεροι όλοι έπρεπε. Α. Επειδή πρώτα σε την κατάληψη του σχολείου του. Βεβαίω, δεν κατάλαβα τι είναι το σχολείο να το κάνει κατάλληλη δικό σου είναι δημόσιο κτίριο, αίει, συχθεί. Κτίρι. Το ήξερα, το ήξερα όχι μου το βήμα στάστα. Να μάθουν τα κολόπεδα. Να μάθω κολόπεδα, και εμεί σου πω κανονικά κι άλλα πρέπει να του κάνουμε. Φιλάκια γιατί βεβαίως. δεν είχε. Συγνώμη, προ τη μείμην του, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ του καταδείκασε, βέβαια δεν απέτρεψε την απόφαση, τέλο πάντων. Όταν λέει η κοινωνική εργασία στον ανήλικο, τι το διάλειμμα το βάλω να κάνει. Καθαρίζει φύλλω από του να ζεστό στα πεζοδρόμια ενώ Αυτά. Κάτι τέτοια, ναι. Το ανήλικο. Γυμνασίου, έτσι είναι παιδιά κάτω των 15 Ναι, ναι, εκεί το 14χρονο, α πούμε. Αν το 14χρονο πάθη κάτι σε αυτό, ποιο το καλύπτει. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, λέω εγώ. Την απαντήσει το δικαστήριο. Δηλαδή πάει να κλαδεύσει ένα δέντρο και του ήρθε στο κεφάλι το δέντρο, λέω εγώ τώρα. Και πάθη κάτι. Ή και παιδιά yeah. είναι. Μπορεί να κάνουν μια μακκιά μεταξύ του. Κάτι. Αυτό, α πούμε, το δικαστήριο δίνει και μια ασφάλεια. Ή θα έχει και ανθρώπου του συλλόγου γονέων μαζί να προσέχουν τα παιδιά. Ή κάποιου ah, άλλου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαι, το πιθανότερο. Δεν... Αλλά όχι οι συλ Για περίοδο να ετοιμάζουν κάμπε με survivor και τέτοια. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και ποιο διευθυντή παραχώρησε το χώρο του σχολείου για να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί, μπορεί όταν κλείνει το σχολείο, τι, τι έχουμε να το κάνουμε. Φάνε κάτι αλληταρέ και παίζουν μπάσκετ μόνοι του. Να γίνει οργανωμένα, να πάει manager rugby, κάποιο, ο τσάνκ. Πάει χαμένο ο χώρο. Καπιταλισμό αγάπη μου, εκμεταλλευόμαστε όλη την ώρα, ώρα το κατάστημα. Ναι, και από Αυτά πάνε ναι. μαζί. Έτσι κάποτε ήταν τα παιδιά, τα μετρούσε η Μελίνα το παραθύρι της, τώρα είναι μνημόνια. Τα μετράει ο Ζαραλίκος από το παραθύρι του στο Τριανόν, τον είχαμε και χθε κάθε πέμπτη, τις επόμενες πέμπτες θα τον βρείτε εκεί. Εδώ καφτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις, μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 3.30 για να Δεν πειράζει, πε το τώρα. Ναι, αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή τον ύμνο τη Σοβιετική Ενώσεω. Απαπαπαπα. πά, π' πά, γιατί εγώ σου ζητάω τον ύμνο τη Σοβιετική Ενώσεω και συμβάζει τον ύμνο τη Ρωσία. Όχι, θα βάλω τον καλό, ξέρω, ξέρω. Ο ύμνος τη Σοβιετική Ενώσεω λέει Σαν Γιώργο Νιωροσύνη. Έτσι λέγεται στην αρχή. Ναι, μωρέ, θα μα κάνει και μάθημα. Ο ύμνος τη Ρωσία, για να το ξέρει, ξεκινάει με το Ραφία στην αρχή. Πρώτη λέξη. Κατάλαβα για μην περδεύεσαι. Θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Τι απόσπασμα από την ε, ταινία Αυστηρός Κατάλληλο. Βαγγέλει κοντινό Τζούλι Πάρτονε. Παίρνει τις υποσχέσει Τσίπρα, Τζίφρα και όλων των μεγαλόσχημων. Θα κάνει ελληνοφρενικά αχταρμά και θα πετά Παρασκευή να βουστάρουμε. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Τζούλι Πάρτονε. Πέμπτη δράση. Είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Τζούλη έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδυση περιουσίας έτοιμε άνθρωπε κύριε Παντελή έχεις κατάστημα κάπου στη γη δηλασαι μπόρευμα βγάζεις λεφτά πολλά λεφτά πολλά λεφτά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 Ε, Μίτσο, σε θυμία, το πέσαμε. Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήτανε ε, χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Ε, μα, ε, Δεν είναι φιλοδοξία μου. Δεν, Δεν είναι φιλοδοξία μου να είμαι άλλο ένα Πρωθυπουργό των, των μνημονίων και των, και των, και των κρίσεων.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 Μακούτε; ακούτε, παρακαλώ. Μα ακούτε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιος είναι Θα τηλεφωνώ εκ μέρους του τσίγκρι του Παναγιώτη, είματε στο τηλέφωνό σα. Τι θα θέλατε, πριν πάλι ναι, μα ακούτε Εγώ σας ακούω, ε, γιατί είναι. δεν μου λέτε, πείτε μου Σα λέω, δεν με ακούτε μάλλον. Πήπατε τον κύριο Τσίγκρι, παρακάτω. Μάλε. Θα είμαι καθηγήτρια αγλικά. Είπε... Ε, συκαρητήρια. Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τι κόρε σα. Για τι κόρε μου. Μάλε. Θέλετε να αγοράσετε μία. Δεν σα καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώ, δεν είστε καθηγητριαγών. Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κορή. Πουλάω την κόρη καραβόκύρια. <laughs> Τίποτα ήταν ένα χειμωράκι για τη σαμπαλού έχω χύμω. <laughs> πείτε μου λιγνωσεί, κάνετε μαθημά τα σπιτιά. Μάλιστα κάνω μαθήματα. Πόσο πάει η ώρα. Δεν αγοράζω κόρε, αναλόγω.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 Για λέει τώρα, ρε, ε, καταλαβαίνω. Είπαμε να κάνουμε χυμωράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοή. Ε, σα λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Α, σα εξηγώ. Πηγαίνει αναλόγω με το επίπεδο. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior Ray και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Και Καλά, Lower ε, είναι ναι. και πιο μερακλείδε. Να σα πω, Επείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μα ή ή εμεί στο χώρο σα. Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μα. Ωραία, ελεύθερα πια σήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πια σήματα. Δεν σα καταλαβαίνω. Τσιμπάκι, πισοκολητό, στα γόνατα. Ε, είστε μεγάλο μαλάκα εσεί αγώνα. Είσαι πολύ μεγάλο να λάκα. Καλέ τα αγγλικά θα τα κάνουμε. Έτσι οι άνθρωποι, και κύριοι, τι κι πάνω στη γη. Χιλιάδε άνθρωποι χωρί ψωμί, μαύρη λευκή. Ή κρυφή. Ο γιος σου να νε καλά. Να φύσει το όνομα. Α μια ένα τραγουδάκι από ό,τι ο Το Όποιο θέλεις like το για Τον Κορνέλ. Τον βάλε που είναι Να βάλεις αυτό με το Φουρισιώτη και το Καρβέλα που τσακωνόντουσαν. Κάντε την κριτική αν Όχι, θέλετε κύριε, να προχωρήσει. Όταν θα να γίνετε παρουσιαστή και να εκτελείτε τα χρέη δεν είστε εδώ για να με κρίνετε, κύριε Καρβέλα. Εσεί είναι για εδώ για να, να με κρίνει εσείς το 1η να δεν, δεν είστε για να με Μπρε, κρίνετε, πολύ κρίνετε, πολύ κρίνετε, κύριε Καρβέλα. Θέλω... Α, Μοριτσοκαρία, κατινάρα Τιμπόκοτα με, το, με τον άλλο κατησφαλό που την έλεγε Βλαχάρα Βλαχάρα μόνος ότι Αν γράφουνε τα του ψαλτού τελευταία Αν του άλλο Κόλαση, κόλαση το Κόλαση εσένα που τσακώνεσαι με τη Λουκά. Ναι. Ο Τσίπρα είναι εγκληματία. Άντε, στο διάλογο. No. Πολλοί εγκληματίε Τσίπρα δεν ξέραμε. Έσαι περιμένουμε. Α Εγώ δεν τσακώνω. Ε. Και να βάλει το τραγούδι που λέει ο Παπαποσταντίνο που λέει τα χάλια μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Το σήκωσα, ρε, ναι, τι θε. Με βρήκε τον δρόμο. Ναι, βρήκα τον δρόμο. Τι θε τώρα, τσαμπουκά. Θα μου κάνει αγκόμενα. Ελώ. Τι θε, θα με χωρίσει. Θα ήταν αυτή που σου στείλε καρδούλε. Αϊ, παράτα μα. Έλα, έλα, μιλάμε όμορφα. Σου μιλάω πώ σου αξίζει, τσόκαρο. Να μου βάλει κάτι, κάτι βρώμικο που θέλω. Για την Τι βρώμικο θε. Θέλω το κουλούρι με τα ζευγαρματικά και την άλλη να την κοπελιά που μου το ντούμπλα, ρε. Α, είσαι ημερακλή, παλιό. Ναι, αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. από Καλόλιο Σαββατοκύρια, γεια σου. Θέλει να βρει συντροφιά τότε κάλεσε στο σωστό νούμερο. Μέλα, μωρό μου. Θέλω να, να το φάω. Να μην το φάω. Ε, να το φάω. Ε, εδώ, εγώ έχω φταίω. Όχι, μωρό μου, δεν θα φτάσει εσύ. 25 λεπτά. Κι άλλο δώσο μου. 350 δραγμέ. Κι άλλα πολλά. Ένα ευρώ. Μ' αρέσει να μου δίνει λεφτά. Με το κουλούρι δεν θα παίξει κανεί. Δεν με κρατάει κανεί. Κανένα, μωρό μου. Δεν αλλοιώθηκα. Δεν χάλασα. Ναι, βρήσαμε Και μπαναγλία σας γίνω Πολύ βρήσαμε Και μπαναγλία σα. γίνω Έτσι μωρό μου βρήσαμε Μαστιγώνω τον εαυτό μου από τα χθες Ναι μωρό μου Κι άλλο μαστιγώσέ τον Ασχολούμαστε με τα τρένα Σε όλα τα τρένα Έχω ταμπέλα εγώ, είμαι παζό Ταμπέλα By the way ε. By the way Για να πιάσουμε κουραμπιέδες Κουραμπιέδες Και μελομακάρονα Και μελομακάρονα Υπάρχει πράγματι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 Ο, οδηγείται στο τέλμα και στο βούρκο. Έτσι, μωρό μου. Δεν δίνω λόγο σε κανέναν παρά μόνο σε αυτό το λαό που μας ψηφίζει. Ναι, μωρό μου. Ωχ, οχ, οχ. Α, σα χαιρετώ, γεια σα. Έντιμε, <Καιντυμε> άνθρωπε, γυρπατελή, σκέφρωσε, σάπισε στο μαγαζί. Την ότι και την ορμή για τη δραχμή για το πετσί. Σου το όνειρο η και το δώσ' Μας είσ' το κουφάρι σου κλεισμένος εντός Και επειδή προχτές είχα τα μου Θέλω για την παρασκευή να βάλεις το έντι άνθρωπο κυρπαντελή κ. Παντελή Αφιερωμένο σε όλους αυτούς που κοιτάνε τη δουλειά τους φίλε πολλά. Και εσύ Και έδωσες κ. Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη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 Έντοιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Βάψτε του έντοιμου με στα σπαρτά. Και αυτού που φτιάξανε το παντελή, σκουλήκι, άχρηστο σαν <Τι>